Ποιο ήχο θα μπορούσε να περιγράψει τη χθεσινή και τη σημερινή μέρα. Και χαμόγελο τη ζωκόντα, ναι, το κομμάτι με τίτλο Όταν έρχονται τα σύννεφα. Mm. Τα οποία έρχονται τα κανονικά, αλλά έχουν φύγει τα άλλα έχουν λίγο. Κάποια άλλα σύννεφα, έχουν ναι. φύγει λίγο κάποια άλλα. Που έτσι δίνουν μια λίτρωση αυτά τα σύννεφα, τα άλλα τέσσερα. Που... Έστω και προσωρινά και φύγανε. το έχουμε ανάγκη όλοι αυτό. Οπότε το χαιρόμαστε πάρα πολύ, οι περισσότεροι Έλληνε. Υπάρχουν και οι Σάπιοι, πάντα υπήρχαν σε αυτόν τον τόπο. Δεν έγινε να μην υπάρχουν. Δεν μα ενδιαφέρει καθόλου στα πηγάδια του και στι χωματερέ του. Αλλά για του άλλου. Δεν είναι δεν είναι Στα πηγάδια είναι... του και τι χωματερέ του. Στου γόφυρε και υπο, στου υπονόμου. Δεν, δεν είναι ρητορική μίσου. Είναι ρητορική λογική και ρητορική αγάπη. Στον άνθρωπο αγαπάμε, όχι του Σάππιου. Δεν είναι καθόλου ρητορική μίσου. Να επανατοποθετηθούνε. Δεν αξίζει σε κάποιον άνθρωπο να μισεί. Και να σκέφτεται έτσι και να ψηφίζει αυτού που έχουν ματωμένα χέρια. Δεν αξίζει άνθρωπο. Αυτό που το κάνει είναι να το δει αλλιώ. Δεν είναι άνθρωπο. Έχει 15 επιλογέ. Άνθρωπο είναι. 15 επιλογέ έχει. έχει. Α επιλέξει κάτι από τι άλλε. Είναι ανάγκη να επιλέξει αυτό που σκοτώνει, το μαχαιροβγάλτη και πα και τον επιλέγει. Ναι, δεν έχει τώρα λογική σε αυτό. Έτσι κι αλλιώ. Δεν έχει λογική και ο άλλο που έκοβε τα μελέτητα του σκύλου. Τι είναι αυτό, ότι δεν βγάζει άκρη. Ναι. Σε γκρίτη. Εντάξει, καταλαβαίνω. Υπάρχουν προφανώ. Και κάποιοι που δεν έχουν φτάσει σε ένα πιο ανεπτυγμένο επίπεδο είναι πιο κοντά στην αρχή τη ανάπτυξη του είδου. Ε, άρα δεν έχουμε ρητόρι κινήσου. Να αλλάξουν αυτοί. Να, ναι, ναι, ναι, ναι. Να, να ανέβουν δύο κλικ. Στο... Από χτε υπάρχει. Αυτοί είναι φασίστε. Εμείς παίρνουμε. Ε, αυτό ακριβώ. Υπάρχει από χτε ισχυρό αντιφασιστικό κίνημα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή δεν βρίσκει μισό που να γουστάρει λίγο, να φλερτάρει με το φασισμό, με τι ιδέε. Τι γίνεται. Όλοι. Είναι και το δημοκρατικό τείχο που υψώθηκε. Αυτό δεν το συζητάμε. Μετά την εφημερίδα των συντακτών και την παρέννηση, αλλά. Ε, Ήταν και αυτοί που έτσι κι αλλιώ υπήρχαν. Έχουν, ε, έχουν κρυφτεί και στι τρύπε του οι άλλοι. Γιατί δεν κοτάει κάποιο να πει τώρα και, και το. Ε, εγώ λέω από αυτού που μέχρι τώρα του ακούγαμε κομψή κομψή να χαϊδεύουν λίγο φασιστικέ ιδέε, αντιλήψει, ρατσιστικέ, ακροδεξιέ, δημοσιογράφου, πολιτικού, καλλιτέχνε. Ε, όλοι αυτοί λέω δεν κοτάνε, έχουν μαζευτεί όλοι λίγο. Όλοι πανηγυρίζουν. Πίσω. Δηλαδή, διάβαζα χθε κείμενο του Σταύρου Θεοδωράκη. Πού φτάσαμε. Που ο οποίο Σταύρο Θεοδωράκη δεν έπαινε από την κούπα τη ξανά γη και έπαινε στην εκλέτεψη τον Μιχαλολιάκο ναι, αν τον διαφήμιζε αν έκανε ναι, πιο πόπιουλα τις ιδέες αυτές Ο Λοβέρδος ανακοίνωση δήλωσε χθε. αυτό δεν ήταν που έλεγε το πιο ισχυρό, το ακτιβιστικό λαϊκό, ναι. κίνημα μετά τη μεταπολίτευση ε, το όσοι δημοσιογράφοι ξεπλέναν με lifestyle θέματα ο, τι ωραίος ο Γερμενής τότε στην εκπομπή, γελαστός Ο, ο Κασιδιάρης, συμμετικόμενα Η Σύση Χριστίδου, Η Σίση Χριστίδου, Χριστίδου που έλεγε ότι οι Γερμανοί της φαίνονται πολύ γελαστός, που τον είδε στην εκπομπή του θέμα Αναστασιάδη Ο, το, ο στη, Θέμος που τον έβγαζε και το ξέπαινε Ο Θέμος δεν ζει έτσι κι αλλιώ. Θέλω να πω, αναφερόμεσα σε αυτούς που τώρα έχουν άλλη στάση και χαίρονται και και, και. Ο, Στην εκπομπή της μελέτη. Που ήταν ο κασιδιάρης που ήταν ένα καλό παιδί και πήγαινε στην εκκλησία απ' έξω και πηγαίνει με τα μέσα μεταφορά. Με αυτή την καλή γραμμή, γκόμενα, που ήταν να κάνε διακοπέ μαζί, εκεί ήταν. Πρωτοσέλιδο στη Real Life. Στη Real, News. στη Real Life ήταν αυτό, στο, στο ένθετο. Ήταν αυτό που μάθαμε τα γόμενικά και μαθαίναμε. Στο πρώτο θέμα, επίση, πόσο καλά είναι τα παιδιά τη Χρυσή Αυγή. Τα οποία μεταφέρουν τη γιαγιά από τον πεζοδρόμιο στο άλλο. Και βγάζουν από το ATM έτσι γάζει λεφτά. Ναι. Που ήταν φωτογραφία από αλλού, από άλλη Τι χώρα. Τι σημασία έχει. Ο Βίτσα, οι του που φωτογραφίστηκαν μαζί στο Καστελόριζο που είχαν πάει. Και όχι μόνο η Σιρίζεοι και οι ανεξάρτητοι που ήταν μέλη τη κυβέρνηση. Ένα-ένα τα παίρνουμε. Σου είπα, ένα-ένα. Ναι, τα έχω σημειώσει κιόλα. Ο, ο Τράγκα που του έβγαζε όλου νερά... συνάδελφο. Τέλο ναι, ναι, ναι. του έβγαλε ο Τράγκα. Το βάλαμε και το παίξαμε και προχθέ, οπότε το θεωρώ κάπω. Ε... Ο Μπάμπης με τη σοβαρή Χρυσή Αυγή Ο Μπάμπης με τη σοβαρή Χρυσή Αυγή Ο Μπογδάνος που είναι λιτή Μαγδα Φίσα Ο Μπογδάνος ο Και ο άλλος είναι ράκο έχει... Ράκος ο Ρουπακιάς Σε ανθρώπινο, σε ανθρώπινο γενικώς, πάντα επίπεδο Γενικώ στα μέσα ενημέρωση που δεν βλέπανε Πολύ πριν γίνει η δολοφονία του Παύλου Φίσα ε, Τι ακριβώς γίνονταν τα βράδια Στο, στο κέντρο της Αθήνας Με τη σκο με όλα τα υπόλοιπα Βέβαια, που yeah. τα παρουσιάζαν ω αγανακτισμένου πολίτες Κάποιοι κάτοικο τη περιοχή, Κορδίλη, της τη Αυγή. Όλοι αυτοί είναι αθώοι. Ο Για τους χησινούς... Κάπου ιδέα ήταν και υποψηφίου με νέα Δημοκρατία. Δεν το ξέρω. Δεν, δεν, με το Λάο. Ναι, με το ναι, το ναι λαός. ήταν. Με το, ναι, ναι, το Λάο Πώ δεν είχε πει. Κανονικά. Όλοι. Όλοι. Ναι, ότι. Την εποχή που ήταν ο Άνδρο Πα καλά. Ότι τι. Ήταν Θέλω να πω, η χθεσινή, το ξέραμε όλοι, δεν ήταν αθώοι, ήταν ένοχοι. Όλοι αυτοί εδώ και άλλοι τόσοι που δεν ήμουν από το δημοσιογραφικό κόσμο, είναι ο Σφάκη Ανάκης, ο Νότης, ο Πλούταρχος, ο Γαϊτάνος, που βλέπανε καλά στοιχεία, άλλοι καλλιτέχνες που άλλοι, μίλησαν πιπέρι, που δεν μίλησαν κατά, ενώ βλέπανε τα μαχαιρόμαντα και όλα τα υπόλοιπα. Όλοι αυτοί τι είναι, δεν είναι ένοχοι όλοι αυτοί. Ποσχιάρτας. Καλά, είπα να μην φτάσουμε τόσο. Το πήγαμε στο καλλιτεχνικό. Είπα να αφήσουμε τη βλακία απ' έξω. Και πήγα και στον παλέτο. Είπα τη βλακία. Βέβαια, βλακία και ο φασισμό ταιριάζουν πάρα πολύ, αλλά. Τη με διορθώνουν. Τη την είπα εγώ. Έκανα λάθο. Εντάξει. Ευχαριστούμε που διορθώνετε. Μπα, όχι δική μα συνεργάτη είναι. Α, όχι, καλά κάνουν. Ευχαριστούμε που διορθώνουν. Κάνουμε και λάθη για να κρατάμε του συνεργάτε σε γρήγορση. Βεβαίω, βεβαίω. Να πάμε στα τη ημέρα. Έχει ένα ταλέντο ΣΥΡΙΖΑ, ε? το καταλαβαίνει. <laughs> και μου στέλνει και ένα ωραίο τώρα. Περίμενε λίγο πριν <laughs> <πιν> φτάσουμε. Περίμενε <χει> να okay. το διαβάσει. Ναι, βεβαίω. Όχι. Ε, ο Μπέζο επίση που είχε δηλώσει λέει, το χαστούκι του Κασιδιάρη δεν σημαίνει ότι κάποιο χαστούκι σε κάποιον συνανθρωπό μα συμβολίζει χτυπάω κάτι κατεστημένο. Και ο Μπέζο επίση. Και <laughs> ο <laughs> Μπέζο. <laughs> Η Κανέλ ήταν το κατεστημένο. Ε, α πούμε. Ο Ψωμιάδη, αλλά εκεί δεν περιμένει. Είναι λέει δημοκρατία χριστιανή. Ο Κασιμάτη. Από την καθημερινή, όσοι πιστεύουμε στην δημοκρατία, οφείλουμε σωστό. ένα μεγάλο ευχαριστώ Χρυσή Αυγή. Σωστό, και σωστό πολύ σωστό. Ο Ρουβά ναι. δεν τρόμαξε που ο κόσμο ψήφισε Χρυσή ο Αυγή. Ο Ρουβά, το καλό παιδί ο που νίκος το πάνευμα. Φέρτη, από... η Χρυσή Αυγή από τα 100 που θα πει τα 10 είναι καλά. Mm. Ο Γονίδης τον είπαμε τον Γονίδη, νομίζω. Όχι, δεν τον είπαμε. Ο Γονίδης κάθε φορά κάποιον πρέπει να κάψουν, λέει, κάθε φορά κάποιον πρέπει να κάψουν για να αποδεικνύουν ότι είναι δημοκράτε. Να λοιπόν γιατί ο λαό που δεν μα ο Κουτόχορτο ψηφίζει Χρυσή Αυγή ναι, ναι, ναι, και δεν okay, μα Κουτόχορτο okay. ο Μπορεί να κάνει άλλη χρήση. Ωραίο. Ο Αμβρόσιος táxi, Δεν υπάρχει είπα, έκπληξη. Είπαμε, υπάρχει και <laughs> <ωρίο>. <laughs> ναι, ναι, ναι. Όντως, <laughs> όντως, ο, ο, ο σταμάτη Πανουδάκη. Ο, ο, ο, ο Αμβρόσιος είπε: Χρυσή Αυγή μπορεί να καταστεί γλυκιά ελπίδα για τον πολίτη. Καλά, ο πραγματικά. έχει πει να καούν οι γκέι, να του στείλουμε του Να καούν όσοι δεν υστεύουν, να γίνουν τα νεφρά του μέσα και τα μολύντα. Να Να λέμε ναζί. Είναι να το λέμε φασίστα, να τον λέμε ναζιστή, να λέμε. Τι, ο Αμβρόσιο δεν είναι. ο κεφαλή τη άπειλα. Και τον ανεχόταν και η Ερά Σύνοδος δίπλα τη. Όλοι αυτοί τον είχαν δίπλα του και δεν έβγαζαν κουβέντα γιατί εδώ. Είναι και ποιοι είναι δίπλα. Γιατί δεν μιλούσαν όλα αυτά τα και χρόνια και ποιοι ανακόντουσαν. Ναι, Γιατί κάποιοι Σιριζέ, όταν του λε για την περίφημη φωτογραφία, και όχι μόνο, όχι κι άλλο ο Σιριζα στο, στην καμπούρα του γύρω από όλα αυτά, θα αναφερθούμε σε λίγο. Ε, Καταγγέλνουν τη φωτογραφία, δεν έπρεπε να πάει, αλλά τότε δεν το κατήγγειλε κανεί. Ότι είχαν κουβαλήσει του Χρυσαυγίτε μαζί με τον Καμένο, και το Βίτσα και την Αυλωνή του, και άλλου βουλευτέ του την Κασιμάτη, και άλλου βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ που βγάζαζαν τι φωτογραφίε χαμογελώντα. Ναι, βέβαια. Δεν το κατήγγειλε κανεί από του άλλου, του υγιεί, του αριστερου. Γιατί χτε ήταν στην πορεία και βγάζουν και ανακοινώσει και κάνουν όλα αυτά. Και φαίνεται και για του καφέδες έμαθα. Δεν ξέρω για του καφέδες, δε τα έλεγα, δεν τα παρακολουθούσα. Και ένα λοιπόν. τελευταίο, ο Σταμάτη Πανουδάκη. Ναι. Ε, σε ποια δημοκρατία ένα κόμμα του 10-15% δεν δικαιούται διανομιλή δια και υβρίζεται καθημερινά από όλου χωρί να του δίνετε βήμα να απαντήσει. Δεν είναι τυχαίο η καλλιτεχνική πορεία όλων αυτών. Εδώ, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δεν είναι <laughs> τίποτα τυχαίο. Η εμπνεύσει του και η καλλιτεχνική του πορεία και το καλλιτεχνικό του μέγεθο. Ε, φεύγουμε από αυτά. Τι ακριβώ θα γίνει, Σήμερα έχει ανακοίνωση ποινών. Αργότερα, σύμφωνα με τα όσα λένε, θα ανακοινωθούν οι ποινέ. Μετά οι δικηγόροι θα ζητήσουν γιατί κλαίνουν όλοι οι χρυσαυγίτε το τι έχουν επικαλεστεί και το τι ζητάνε. Λυποθυμάνε, Τι έγινε, Πάλι όχι. αρχίσαν να κοτόπουλαν, να, να κλαίνουν και όλα αυτά. Όχι, όχι, δεν λυποθυμάνε. Ναι. Είπα ο άλλο δεν είχα να πληρώσει τη ΔΕΗ. Ο άλλο ξαναπαντρεύτηκε και λέει τη γυναίκα του, σαν ελαφρυντικό. Αγαπούσε ναι. τα σκυλιά. Άλλο ελαφρυντικό. Ο μύχο ποιο ήταν αυτό. Ε, ο συνήγορο του Παπά, ναι. του χρήστου του Παπά, είπε ότι έχει δεχτεί μπούλινγκ. Δεν έχει δεχθεί τη τέτοιο μπουίνγκ, δεν έχει γίνει σε δίκη να αντίω των κατακουργουμένων έχει να γίνει από την εποχή και τη δίκη του Χριστού. Στο δικηγόρο του χώρε. Με το άρθρο άλλο. Ναι. Ε, Ένα άλλο είπε ότι δημιούργη δύο φορέ οικογένεια και είχε βελούδινο χωρισμό. Πανταζή τα hey, αυτά. Όσοι ελαφρικά τα επαλκούσε τα ειδικηγό. Αλλά ναι, ναι, ακόμα, ε, δεν τσακώθηκε μετά. Η άλλη έχει δώσει θελλοντικά αίμα, υπόποριο, αστυνομικό. Ναι, ναι, ναι. ναι. και είναι παντρεμένο με κουβανό πολίτη. Άρα όχι ρατσιστρία. Το επικαλέστηκε και αυτό. Με τι πολίτη. Ε, ο Γρέγο είπε ότι είναι εθελοντή διασώστη πυροσβέστη. Άρα είναι καλό, άρα δεν σκοτώνει ένα. ή δεν ανέχεται δίπλα μαχαιροβγάλτε και τέτοια και ζήτησε ελαφρυντικά. Ο Κασιδιάρη ε, είπε είναι παρεξηγημένο πρόσωπο. Δεν είναι παρεξηγημένο του. πρόσωπο. Αυτό δεν είναι παρεξηγημένο πρόσωπο. Ναι, είναι παρεξηγημένο. Δεν είναι στο τατουά που έχει τον πράτο. Αν αυτό είναι η παρεξήγηση, ποια είναι η αλήθεια που φτάνει. Δεν ανεχεται διπλα μαχαιροβγαλτε και τετοια και ζητησε ελαφρυντικα ο κασιδιαρη ειπε ειναι παρεξηγημενο προσωπο δεν ειναι παρεξηγημενο προσωπο αυτο δεν ειναι παρεξηγημενο να ναι ειναι παρεξηγημενο δεν ειναι στο τατουα που δεν ειναι πρατο αν αυτο ειναι παρεξηγηση ποια ειναι η αληθεια που φτανει δεν ξερω ναι ο Ζησιμόπουλος είπε ότι ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των ανθρώπων, χωρί να αποποιείται τι ευθύνε του. Πάλι καλά, αλλά ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των ανθρώπων. Το είδαμε αυτό. Όπω κρίνει αυτό την ασφάλεια. Ναι, ναι, ναι. Η Ζαρουλιά. είναι ασφάλεια είπε. να σκοτώσουμε κάποιον για του άλλου. Η Ζαρουλιά, ο δικηγόρο τη Ζαρουλιά. Είναι τα ελαφρυντικά που ζήτησαν χθε οι δικηγόροι. Mm. Και όπω άκουγα την ελευθερία, το τη δικηγόρο τη οικογένεια Φίσα που είχε βγει το, το πρωί στον και στην Κοραή. Δεν ήταν έτοιμοι, νόμιζαν θα αθωθούν, δεν είχαν γράφω τίποτα και ό,τι του έρχονταν λέγαν χθες οι δικηγόροι Νόμιζαν ότι θα αθωθούν, ε, δεν είχαν έτοιμε, δεν είχαν έτοιμα τα ελαφρυντικά Τέλεια, ναι, Οπότε τα ήταν η ευκαιρία. Και Φυλάκετε. γι' αυτό βγάλαν αυτά τα διαμάντια Η Ζαρούλια είπε ότι πληρώνει το αμάρτημα του ανδρό τη και δεν θα κατηγορούνταν να δεν είχε παντρευτεί το Μιχαλολιάκο Κακές επιλογές Κακές ο γάμος Κακές συ <laughs> Ο και άλλα λέει φτωχώ, ο Γερμανία, είναι φτωχώ μεροκαματιάρη με κλήσει στη μουσική που η προφυλάξει στα μάτια την πορεία τη μουσική του διαδρομί γιατί δεν μπορούσε να μεταβείσει το εξωτερικό. Θα έκανε διεθνή καριέρα Γερμανία. Καλά και ο κορονομιώτη, συγνώμη και όλα. Όλοι δυσκολευτήκαμε. Όχι, okay, εννοώ <laughs> την προφιλάκια. Θα έκανε καριέρα διεθνική του κόψε με την προφυλάκηση. Μπορεί να πήγαινε γερούσει. Δεν είχα να πάει τα όρκα από τι ήταν γίνει. Πού έκανε καριέρα και τη Μαρία Κάλασα, είχαμε το Γερμανία, θα πήγαινε στο κομμάτι. Γερμανί, βέβαια τι μπλακές λένε. Που βαφόταν πώς, έβαζε και στα μούτρα και καλάτικι, κίσα από τα φτηνιάρκα γεμανíkα λες στο σούπερμαρκετ. Πώς πώς ο γελίne. Και όλοι μας. <χει> τι είναι όλοι αυτοί είναι γελί. Προφανώς Ότι κάπως τους πήρεσαν σα σωβαρά, κάπως τους φοβήθηκε, καλά, και κάποιοι κάπως πολλούς ψηφίσανε. Είναι ένα θέμα. Αρχετεί τους φοβήθηκαν, γιατί κρατούσαν μαχαιρί. Ναι. Είναι ανθρώπινο, είναι λογικό. Πολλοί κόσμοι τσούνα του έκανε. Τσούνα του έκανε. Τη νύχτα βλέπουν, ήταν όλοι μαζί. Όλοι τι τυρασίδε είναι. Ναι, αυτά Ήξερ είναι. ήξερε να τα... χτυπάει ο, το άλλο το κασιδιάρικο του δημοσιογράφου και του φωτορεπόρτερ. Για τον Τωματορουπακιά, το, το δολοφόνο, ο συνήγορό του είπε ότι ήταν απολυτήκη, είχε περάσει και από το κουκουέ, α, τώρα, και δεν είχε ιδέα τι έλεγαν τα κόμματα. Και τον έχουμε σε 100.000 φωτογραφίε που είναι στα γυμνάσια και στα αθλήματα αυτά που κάνουν εκεί. Τα κομπλεξικά όλα μαζεύονταν και κάνανε σκοποβολέ και τέτοια για να αποδείξουν ότι κάτι αξίζουν. Δεν ήξερε τίποτα τι ακριβώ ε, Για το κουκουέ δεν λέτε. <laughs> Βέβαια, <laughs> ηλίθιο. Λοιπόν. <laughs> εγώ. Πιο <laughs> αυτοί που το λένε κάποιοι. <laughs> <ηλίθει>. Ότι <laughs> από το κουκουέ ξεκίνησε. <laughs> Αυτό ήταν και επισήμω τις μέρες εκείνε. Βέβαια ήταν και στα κανάλια. Του... Μια χαρτοβακελάδα στο sky που είχε βγει ένα πίσω πλάτη. Αλλά ποτέ πάντα λέει... πίσω πλάτη. Ήταν στην αριστερά και λέει, Μα, α, α, α, ήταν α. στην αριστερά. Πολύ σημαντικό αυτό. Κάνα δύο μέρε μετά για το λαγό. Τον βλέπεις το λαγό, τον ξέρουμε όλοι πώ είναι ο λαγό. Το ευρωβουλευτή καταρχά είναι σοβαρό. Φιλόσο. Είναι, Ευρωβουλεφ... είναι φιλόσο, είπε ο, ο, ο δικηγόρο του χθε. Φιλόσο ή ζώφιλο λέει: Υπάρχει μια διαφορά. Φιλόσο γράφει α. εδώ. Καθώ και το επικαλέστηκε το πολιτικό και κοινοβουλευτικό του έργο για τα εισαγόμενα φουντούκια από την Τουρκία. <laughs> Έτσι λένε εδώ τη <laughs> Αυτό δηλαδή θα πάει σήμερα η κυρία Λεπενιώτη που είναι σοβαρή πρωτοβουλία. Οι Έλληνε αυτοί, συγγνώμη, φαίρανε να τρώμε <laughs> φουντούκια από την Τουρκία. Όχι, το ανακάλυψε. <laughs> α, το ανακάλυψε. <laughs> Φύγαν τα φουντούκια από την Τουρκία να τρώνε ελληνικό φουντούκι. Αυτά καλώ. ακούγονται στο δικαστήριο. Χθε ακούστηκαν. <laughs> Και αυτοί, με βάση αυτά θα αποφασίσουν σήμερα το πρωί. Αυτοί οι άνθρωποι στο δικαστήριο μετά από 5,5 χρόνια δίκη. Θα ακούνε ότι πα πα παλιά. μια ποτόξίνωση. Κάρι να χαλαρώσει. Ήταν μέχρι τι 12 ολο αυτό χθε. Και ακούγαν του δικηγόρου να λέει ότι έκανε για τα φουντούκια ερώτηση. Δεν έλεγε χθε φουντούκια ή Φουντούκια, φουντούκια. Φουντούκια λε. Ήταν Τούρκοι κατά φουντούκια και μας αρέσανε αρέσει μικρό. Ήταν Τούρκοι κατά φουντούκια. Πάλι καλά. Ναι, γελάμε τώρα και καλά κάνουμε και είναι και ανάγκη πολλών. Αλλά αυτοί ήταν δολοφόνοι όλοι αυτοί. Ε, βέβαια. Αυτοί αποφάσιζαν τι ακριβώ θα γίνει και δεν είναι με το φίσα το Λουκμάν τι μεγάλε υποθέσει, τι γνωστέ του. του ή είναι και μικρέ υποθέσει πολύ πριν την δολοφονία Φίσα. Γιατί την δολοφονία Φίσα και μετά, το αίμα του Φίσα ξεκίνησε να. Και πυροδότησε όλο και αυτό. αυτό Πήγαιναν στα μαγαζιά, απειλούσαν μαγαζάτορε. Για προστασία την ώρα. Όχι νύχτα. αυτό. Και για μετανάστε, θα αναφερθούμε σε λίγο. Να απολύουν του μετανάστε, να του διώχνουν. Του περιμέναν του μετανάστε έξω. Ναι, ναι, ναι. Όταν ναι, ναι. σχολάγανε το, τα ξημερώματα το Στο βράδυ. Στα μετρό, κυνηγητά Οπουδήποτε. και τέτοια. Καλά, ο Λουκμάν κάπω έτσι σκότωσαν τον Λουκμάν. Πήγαινε στη λαϊκή τα Εν το για το Μίχο, τα διαβάζω, μόνο τα χωνέψω. Για τον Μίχο, συνήγορό του, είπε ότι ο πελάτη του απέτυσε φόρο τιμή στον Παύλο Φίσα. Πώ? Δεν ξέρω. <laughs> Δεν ξέρω έτσι Ο τρόπο τι έκανε, αγόρασε 10 εφημερίδε, πρώτο θέμα με το εξώφυλλο. Επίση, με εντολή τιμής. του Μίχου, άκου τώρα να δεις τι τύπη είναι αυτή. Ο δικηγόρο του διάβασε ένα στίχο από το βιβλίο του Καμπαγιάννη, συνηγόρο τη πολιτική αγωγή. Ο θανάτη που είχε γράψει oh. ένα βιβλίο με τι φοβερέ αγορεύσει με στο δικαστήριο και διάβασε με εντολή του Μύχου, ο δικηγόρο του Μύχου, στίχο του Καμπαγιάννη. Και. Τίποτα για να δείξουν <Χσύ�> ότι. Χισούργελα. Τι θα ήταν βέβαια. Ο πάντο κοινωνία <σχ»> δεν γίνεται να μην είναι. Μην είναι. Τώρα και όλο αυτό. Ε, να, και ο Παναγιώταρο, ο, ε, ο συνήγορο του είπε ότι είχε κανονίσει εκδήλωση για το μεταναστευτικό με τον πρόεδρο τη πακιστανική κοινότητα. Τι, θα θυσιάζαν Πακιστανού live, Όχι, όχι. Το πιθανό για τον Παναγιώταρο είναι αυτό. Για τον Μπαρμπαρούση, ο συνήγορο είπε ότι ήταν ο πλέον συμπαθή. Ο Μπαρμπαρούση είναι αυτός με τα μαλλιά, ο Καραϊσκάκη, που ουσιαστικά για του μπάγκου. Ναι, ναι, ναι. Σε ποιου συμπαθεί. Δεν ξέρω, έτσι λέει. Ο Κιάδα ήταν, ο Εγέρθωτο. Ο Εγέρθωτο ήταν, ναι. ε, ε, λοιπόν... ο Κιάδα. Ο άλλο που μυξόκλεγε στη Βουλή Παπανδραϊκό, ο Ξαρχήτη ο Μουκουρκουρατή, θα σου πω. Δήλωσε σαν ελαφρυντικό ότι είναι ευσυγκίνητος και κλαίει Είπε ότι δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι πολιτεύτηκε με το λαός Χρησιμοποίησε ω ελαφρυντικό <Ρι> Ότι ήταν είχε πολιτευτεί με το λαός Γιατί τις επιρροέ του Ανδρέα Πανδρέο γιατί τις σαν ελαφριτικό. δεν τις χρησιμοποίησαν σαν ελαφρυντικό Να πούνε άμα είναι παπανδρέκος, <σ> sorry Συγνώμη είσαι στη, στη δίκη της αυγή Και ως ελαφρυντικό λες ήμουν με το λαός Ω Δημοκρατικό Κόμμα. Που επίση ξέραμε τι είχε το Λάο μέσα. Ναι, Τα εικολαπτώμενα κατά κάποιο Θα μπορούσε αυτό. Γιατί κοίτα σου λέει, κοίτα είναι τώρα, είναι υπουργή, είναι οι τώρα. που ήταν οπότε... Ο άλλο δεν είπε ότι ήμουν με το Λάο. ο παγιώταρο. Όχι. Και δεν επικαλέστηκε. Το... Και για τέλο για το Μιχαλολιάκο, συνήγορο του, προέλαβε, προέβαλε ω επιχείρημα ότι είχε επαγγελματικό βίο ω έμπορο ζωοτροφών, ότι παντρεύτηκε την ίδια γυναίκα. Ποια? Εννοεί μία μάλλον, ξέρω τι ζαρούλια, για τον Μιχαλολιάκο λέμε. Ναι, την ίδια με ποιον. Επικαλέστηκε ότι είναι σταθερός, ξέρω εγώ, Δεν μπορεί, είναι να σταθερός, να ναι, ναι. Δεν από αυτούς που χωρίζουν, ε. Ναι, ναι, Για τους οίκους ανοχής, α, δεν ξέρω, είπε, τι θα γίνει, Και... ποιος θα κάνει τζατσά, τους οίκους ανοχής τώρα. Δεν ξέρω, δεν ναι. τα ξέρω αυτά. Ναι. Λοιπόν, αυτά βλέπει τα στούνιο στου δρόμου ε, χωρί διεύθυνση. <laughs> αυτά συνέβησαν. Λοιπόν, σήμερα το πρωί βγαίνει ο πρόεδρο. Όχι σήμερα, χτε βράδυ, βγαίνει ο πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου. Επειδή πολλοί ρωτάνε τι θα γίνει τώρα και πώ θα γίνει η διαδικασία, πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου, ο κ. Βερβεσό, βγαίνει στον Νίκο Χατζη Νικολάου στο δελτίο. Πρόεδρε, αυτή η εγκληματική οργάνωση με δικαστική απόφαση και με τη βούλα πλέον εγκληματική οργάνωση. Αυτή η συμμορία. Θα μπορεί να κατέλθει στις επόμενες εκλογές. Θα με μπορούν και μέσα από τη φυλακή δυστυχώς... κάποια από τα στελέχη τα καταδικασμένα της Χρυσή Αυγή να είναι υποψήφια. Δυστυχώς κύριε Χατζηνικολό, με την τελευταία τροποποίηση του ποινικού νόμου, ενώ στον προηγούμενο νόμο προβλεπόταν στο άρθρο 59 οι των πολιτικών δικαιωμάτων όποιων έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα. Ε, ως παρεπόμενη ποινή, με τον τελευταίο τροποποίηση που έγινε το 2019, όπως θυμάστε, καταργήθηκε η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και μάλιστα ε, προβλέπεται μόνο στέρηση θέσεων από θέση ή αξίωμα που κατέχει και αυτό μάλιστα μετά από αμετάκλητη καταδίκη σου. Αντιλαμβάνεστε ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, με το νέο ποινικό νόμο, οι διευθυντέ, οι, οι, οι, οι, οι στη Χρυσή Αυγή έχουν δικαίωμα πάλι και εκλέγην και εκλέγεστε. Εδώ λοιπόν ανακαλύψαμε τώρα, γίναμε όλοι λογικό και λίγο δικηγόροι και λίγο συνταγματολόγοι ότι και θυμηθήκαμε πριν φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την εκούσια την είχε δεχτεί, του ποινικού κώδικα. Είχε δεχτεί τις εισηγήσει της Σχετικής Επιτροπής και τα έφερε στη Βουλή και εκεί είχε αλλάξει, τα, τα συζητούσανε κάποιοι τότε, δεν μπορούμε δώσαμε σημασία και αποδεικνύεται τώρα ότι για εγκληματική οργάνωση έχουν γίνει πιο Χαλαρές soft. οι, πινές. οι πινές, βέβαια. Και θα δικαστούν με το νέο ε, το κώδικα κόνος, Με το νέο κώδικα Και οι που, ε. που ακούτε, που φαίνονται κάποιες επινές ξεφτίλα, Θα είναι με το νέο κώδικα που ήρθε πριν από ένα-δύο χρόνια ήταν Θέλω να πω Στα πολλά που, στις πολλές σκιέ Για το συγκεκριμένο θέμα που υπάρχουν Γύρω από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ε, έρχονται και λέγονται διάφορα. Και βγαίνει σήμερα το πρωί ο Κοντωνής, που παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ανακοίνωσε χθε και σήμερα στο Γιώργο Παπαδάκη ότι από την Κεντρική Επιτροπή γιατί το ΣΥΡΙΖΑ πια δεν μπορεί στην κοινωνία λέει, να επενεργήσει την κοινωνία. Πρώην λοιπόν, Υπουργό Δικαιοσύνη επισήμωσε και φαγόθηκε για φαγό το, προ... ε, το, το τελευταίο εξάμηνο, οχτάμηνο ε, του ΣΥΡΙΖΑ και αντικαταστάθηκε αμέσω. Αντικαταστάθηκε και λέει λοιπόν σήμερα το πρωί ο Κοντονή. Αυτό, ναι. αυτό λένε και σα έχουν κατηγορήσει. Το κόμμα σα είχαν κατηγορήσει. Ότι το κάνατε εν ώψη και των συνεπειών οι οποίε υπήρχαν για κάποιε σημαντικέ αποφάσει. Αλλά προσέξτε σημανεί... να το συμπληρώσω. Να το συμπληρώσω. Το πάει λέγοντας, και έλεγες. η εξέλιξη τη δίκη τη Χρυσή Αυγή. Ότι χαϊδεύατε ουσιαστικά τη Χρυσή Αυγή, γιατί αν καταδικαζόντουσαν ευεργετούμενοι από τι διατάξει του νέου ποινικού κώδικα θα πέσουν στα χαμηλά. Τι απαντάτε, κύριε Αποτενή. Ε, θα σα πω ότι εγώ είχα εντοπίσει σοβαρέ. Ε, Σοβαρά Αν πράγματα. Αντώνιοι με σοβαρά. Μετά οποίε δεν συμφωνούσα καθόλου, σα το είχα πει στην εκπομπή σα, κύριε Παπαδάκη. Έτσι. Στη δική σα εκπομπή, είχαμε μιλήσει. Το θυμάμαι. Το Όταν θυμάμαι. είχε αναρτηθεί για συζήτηση ο νέο ποινικό κώδικα και είχε ξεσπάσει κύμα αντιδράσεων, ότι αυτό το νομοθέτημα εκθέτει την κυβέρνηση. Ε, σήμερα μπορώ να σα πω μεταβεβαιότητο και ε, νομίζω ότι δικαιώνομαι ότι ορισμένε από τι αλλαγέ αυτέ έχουν να κάνουν με την απόφαση τη χθεσινή τις και με αφή. τις παρεπόμενε ποινές τις οποίες το δικαστήριο δεν θα επιβάλλει. Εδώ ο Κοντωνή θεωρείται ήταν από του νομίζω πέντε. Πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σοβαρού από ό,τι είχαμε δει τότε. Ήταν ένα. Ήταν σοβαρό, όσο σοβαρό μπορεί να είναι κάποιο που είπε: Δεν θα φέρω μνημόνιο, και έφερε μνημόνιο και. και, και. με αυτό το περιβλημα πάντα. Αυτό. Ναι, γιατί δεν θα χάσουμε τη λογική μα. Σοβαρού μέσα σε αυτό το τσουβάλι. Μέσα λοιπόν. σε αυτό το τσουβάλι είναι από του πιο σοβαρού. Έφυγε τώρα, δεν ξέρω ακριβώ του λόγου. Ε, γίνονται διάφορα έτσι το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να ξεφύγει από τον, την εσωστρέφεια. Και λέει εδώ ότι. Το είχαν συζητήσει αυτό, ότι η Χρυσή Αυγή. Τότε ήταν η δίκη που αργούσε, ΣΥΡΙΖΑ να τελειώσει Βέβαια, η δίκη. Που ξεκίνησε με το Σαμαρά, ναι, όπω ξεκίνησε και για του λόγου που ξεκίνησε. Καθαρά ψηφοθυρικού. Καθαρά ψηφοθυρικού. Και δεν μπορούσε και να κάνουν μεταφορέ. Τότε το η διαφωνία. Ναι, αλλιώ δεν υπήρχε περίπτωση. Και δεν Ο διευθυντή του γραφείου του Σαμαρά χαρκετιζόταν κάθε, κάθε μέρα. τα ακούσουμε όλα, να τα βάλουμε. Με αυγίτε. Ε, και εδώ το, το ξέρανε. Άρα του είχε απασχολήσει το θέμα. Ο Κοντωνίς από τότε είχε εκφράσει τις ενστάσει του, παρόλα αυτά η κυβέρνηση συνέχισε. Κανονικά, ξέροντα ότι εξυπηρετεί κώρικας. τη Χρυσή Αυγή αυτό που κάνει, ξέροντα οι αριστεροί γνωρίζοντα. Όχι έτσι, στην τύχη και θα δούμε. Κάποιο απόφαση. κάποιο κακοπροέρετο μπορεί να πει ότι ενδεχομένω ε, υπολόγιζαν σε κάποιου ψήφου που θα κοπούν από τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο τα ταξίδια με τον Κασιδιάρη. Δεν είναι η δήλωση του Βούτσι ότι όλοι οι ψήφοι είναι κα, ε, καλοδεχούμενοι. Δεν είναι μόνο ότι η τον Πελετίδη. Οπότε έκανε διάφορα και τον σέρνανε εκεί με του Χρυσαυγίτε που γιατί εφαρμόζαν του κώδικε για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλα τέτοια παραμύθια. Είναι, είναι ένα ευρύτερο σύνολο όλο αυτό που έγινε, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και μια στρατηγική. φαινόταν ναι. Έχουμε κι άλλο, άλλο κοντονί για τα πολιτικά δικαιώματα, γιατί υπάρχει ένα θέμα επίση αν θα έχουν το δικαίωμα. εκλογέ. Το έχουν. Με την αλλαγή που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και κόδιο. από τη φυλακή μέσα, με την αλλαγή που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, έχουν το δικαίωμα να γίνει αυτό. Θεωρώ πολύ πιο σοβαρό και που το θεωρούσα τότε και το είχα θέσει είναι ότι με τις αλλαγές του ποινικού κώδικα δεν υπάρχει η στέρηση πλέον των πολιτικών δικαιωμάτων. Ε, το λέει Χρήσιμο κι αυτό. Χρήσιμο, Χρήσιμο κι αυτό. Και επειδή Μια ήταν... χρήσιμη διακυβέρνηση θα έλεγε συνολικά. Συνολικότατα. Έτσι πάνε αυτά. Ε, ναι. Χρήσιμοι προς τους Ευρωπαίους ετέρους τις τράπεζες, Βέβαια, τους διαβολικά φαγωθεί. καλούς Αμερικάνους, Έτσι, χρήσιμους προς το να πάρουν κόσμο που ήταν ριζοσπαστικοποιημένο με απόψεις και να τον γιώσουν, να τον στείλουν στον καναπέ, να τον βιδώσουν στον καναπέ γιατί απογοητεύτηκε τι να κάνουμε όλοι τα ίδια είναι. Οι αριστερή, όλοι οι αριστεροί είναι ε, αυτοί. Ναι. Έδωσε πάτημα σε όλου του ακροδεξιού να βγαίνουν στα κανάλια να λένε Αυτή είναι η αριστερά, κύριε. Αυτή είναι η αριστερά. Και δεν τα λέμε εμεί, γιατί πολλοί θα λέτε τώρα, τα λέτε ΣΥΡΖΑ με το ΣΥΡΖΑ. Θα έρθουμε και στη Νέα Δημοκρατία μετά, γιατί ο Κυριάκο χθε είπε ότι ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν είχε σχέσει με το φασισμό και την ακροδεξιά. Βάλε άλλη, ένα, άλλο ένα απόσπασμα από τον κοντονή για την περίφημη πολιτική ευθύνη. Είναι δυνατόν ο περισσότερο νομικό κόσμο τη χωρα διαμορφώνει του κώδικε και υπάρχει τώρα η αίσθηση ότι η κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ μη, έτσι νομίζω ότι τη δίνεται έχει δίκιο ο Γιώργος έφτιαξε τους κώδικες έτσι με ένα κρόπο που ευνοήθηκε Βαπαδάκη, μην δώσουμε αυτή έφτιαξε νόμο παρασκευαστική επιτροπή Ωραία, αυτό λέω. αλλά την πολιτική ευθύνη της εισαγωγής για συζήτηση Ωραία. των Ωραία. κωδικών της έχει εκάστοτε κυβέρνηση, Άρα, κυβέρνηση εγώ ΣΥΡΙΖΑ. λοιπόν σας λέω όσο πιο καθαρά μπορώ και ειλικρινώς ότι επειδή είχα διαπιστώσει και δεν ήταν μόνο αυτά που σας λέω σήμερα ξέρω, Ήταν και η δωροδοκία που έγινε κακού κακούρκημα-πνιμέλημα και ε, το καθεξής και πολλά άλλα ήταν ο βιασμό που είχε πεθεί τα τότε έχουμε με μεγάλη γέσταση και, και, και όλα αυτά τα θέματα Έτσι. είχα δει προβλήματα είχα πει ότι αν δεν γίνει αλλαγή εκ μέρους τη νομοπαρασκευαστικής επιτροπής δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να το εισάγει στη Βουλή Προσορλήτηση εδώ το παραδέχεται, τα είχε πει, τα λέει ο Κοντονής. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει απάντηση άλλη, διάψευση. Και έρχεται για σήμερα για να καταλάβεις τη σοβαρότητα του, του κόμματος. Έρχεται ο Ραγκούς σήμερα το πρωί στη Βουλή ε, και λέει, καταθέτει πρόταση, ναι. να μέχρι το μεσημέρι να φέρει τροπολογία η κυβέρνηση ναι. που θα κάνει αυτό το πράγμα που δεν έκαναν αυτή πριν ένα χρόνο. Α, που θα απαγορεύει τα πολιτικά δικαιώματα. Να κάνει αντου. Τώρα, σήμερα, βγαίνει ο Κοντονή 8, τα λέει αυτό στον Παπαδάκη, βγαίνει ο Ραγκούση 9,5 και λέει αυτά στη Βουλή. Θυμάται ότι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ο Ραγκούση εκείνη την περίοδο. Πού ήταν? Στο ΣΥΡΙΖΑ, εκείνη την περίοδο ο Ραγκούση. Ο Ραγκούση και ο Κοντονή. Ο Ραγκούση είναι και τώρα. Τότε Όχι, δεν ήτανε. εννοώ και τότε ήταν. Δεν ήταν τότε. Δεν Α, πέρυσι ήταν, πέρυσι, πέρυσι, πέρυσι ήταν. Ο πρόπερ δεν ήταν. Πάμε να ακούσουμε το λαό. Έχουμε δύο μέρη του λαού γιατί μα έχει πάρει ώρα και συνεχίζουμε αμέσω μετά. Έλα από έλα ο μετανάσα το Βερολίνο είναι, έχουμε πάρα πολύ καλό να μιλήσουμε, αλλά σήμερα δεν γινόταν να μιλήσουμε, είναι υπέροχη μέρα. Εδώ στο Βερολίνο βρέχει, αλλά έχει ιακάλα είναι υπέροχα. Μαλάκα όλα αυτά τα δάκρυα τρέχουν από μόνατο ηλικία και μετά από όλα αυτά που στην βγαίνει και να φωνάζει αυτό που φώναξε. Τα κατάφερε μου. Αύκολο με <Πίλια> είναι τεράστια μέρα σήμερα μπαβαδικά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Υπάρχει δηλαδή ελπίδα. Το πιστεύεις. Πού να ήσουν και εδώ, να βλέπεις τι έγινε. <Πίλια> Ωρε φίλε, δυστυχώς, δεν ήμουν εκεί. Ωρε, μπ*** τρελα μου. Δεν ήμουν εκεί. Δεν ήμουν εκεί. Δικαιωθήκαμε. Εγώ πρέπει από αυτό το πιστεύω. Δικαίωση, ρε μαλαίκα, δικαίωση. Αυτό. Μπράβο, ρε Παύλο. Ωρε φίλε, τελή ημέρα σημερινή. Έλα, μεγάλη χαρά φίλε, σήμερα. Μεγάλη χαρά, επιτέλου, να πούμε. Ε, ε, έγινε δικαιώθηκε η αυτή η μάνα. Έτσι, και... Απλά τώρα ξεκινάμε. Ναι, δεν πήγαινε. είναι αυτό. Πήγαινε. Ο φασισμό δεν τελειώνει στα δικαστήρια. Μην ξεχνιόμαστε, μην μπερδευόμαστε. Το δρόμο τελειώνει. Στι γειτονιέ, στι πλατείε, εκεί, στη ρίζα. Λοιπόν, και όχι έλα. μόνο ο φασισμό και όποιο τον ξεπλένει. Λοιπόν, Όλοι αυτοί λοιπόν, που λένε ναι μεν, αλλά ναι, αλλά για τη μαρφίνη δεν λέτε. Όχι και βέβαια. Όλοι αυτοί. Όχι και αυτοί οι 400.000 που ψηφίσαμε. Το μαχαίρι που ναι, μου ναι, χτυπώντασε τον ναι, Παύλο δεν είχε Είχε και τα δικά του αποτυπώματα. Είχε και τα δικά του αποτυπώματα, ολονών αυτών. Έτσι. Ελά, γορίνα μου, είδε τι πάθανε οι καημένοι μπάτσι. Και ξέρω τι λέω, η μπάτσι τι πάθανε. Τι? Δεν μπορούσαν να κατήσουν τα νευράκια του ρεφείλε που του καταδικάσαν όλη την παρέα. Δεν μπορούσαν. Ε. Τι να κάνουνε, τι να κάνουνε. Γιατί μέσα σε αυτού έχει και διάφορου ένστολου οι οποίοι δακρίζανε. Α, από αφή. στεναχώρια. Του, τα μου είπαν πραγματικά όμω όπω το λέει ο. ο... ο... ο... Αν είναι δυνατόν. Ο... Ο... Ο... Ο... Θύμιο. Αν είναι δυνατόν, κόλλησε το μυαλό μου ο Θύμιο. Ε, με το που πραγματικά με το που στο λεπτό πάνω αρχίσαν τα επεισόδια. Στο λεπτό. Τέλο πάντων, το καλό του που το πολύ σημαντικό αυτό σήμερα δεν ήμουν ο πρόεδρο μα που μέχρι πριν δύο-τρει μέρε ότι όλο αυτό θα οδηγούσε κάπου για όλου του. Πολύ σημαντική προφανώ είναι η πολιτική απόφαση. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Προφανώ το αντιφασιστικό κίνημα πίεσε του πολιτικού. Πίεσε τόσο να γράψει τη μαλακή που έγραψε και με τον τρόπο αυτό να δώσουν και τη γράψη στα δικαστήρια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι αστικά δικαστήρια φίλε. Δεν είναι λαϊκά δικαστήρια. Μακάρι να ήταν. Ελά, εγώ είπα πάλι: Το πιο σημαντικό δεν σου είπα πάνω στην κίνηση. Θα ξεβρωμίσει ο τόπο, επιτέλου! Θα ξεβρωμίσει ο τόπο. Αυτή είναι η ξεφύγα των 500.000 που το ψήφισαν. Παύλο, ζήγα πίσε του να ζει. Κάνε γεράτο, πια έτσι, έτσι, γεια, γεια. Δε, δεν ξεβρωμίζει, φίλε, έτσι εύκολα πάντω, ε. Μην επαναπαυόμαστε έτσι. με μια απόφαση που μπορεί να μειωθούν οι ποινέ στα εφετεία. Δεν τελειώνει εδώ. Έστω έτσι, έτσι για αρχή. Θέλει τι συνειδήσει και έξω στον δρόμο. Κάθε φασίστα ή το... πίσω στην τρύπα <laughs> του, όποτε <όπως> το βλέπει. <laughs> να μην ξετσουμάει. Το ξέρω, ρε, δεν, και με το ξέρω αλλά το θέμα είναι έξω γιατί για αρχή για αρκεί! Ναι, ε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστόλησε. Ναι, ναι. Από Γερμανία παίρνω. Γερμανικέ σάλπε συγκεκριμένα. Καταρχήν να εκφράσω το σεβασμό μου για αυτό που βγάζει κάθε μέρα. Έστω και μαγνη, μαγνητοσκοπημένα το ακούω. Δεν ξέρω, έχω συγκινηθεί με αυτά. Κάθε μέρα συγκινούμε, αλλά σήμερα ένα παραπάνω με τον Παύλο και την απόφαση που βγήκε. Νίκησε, θέλω να πω σήμερα. Νίκησαν οι αγώνε. Οι αγώνε μα. Και κυρίω ο αγώνα τη Μάγδα πεντέμιση χρόνια τώρα κάθε μέρα εκεί. Ακριβώ, ακριβώ αυτή τη μάνα, επειδή. Είμαι γονιό και τη νιώθω. Είναι από αυτά που λέμε εμεί, ούτε στον εχθρό σου να μην, να μην τύχει αυτό το πράγμα. Αυτή η μάνα είναι το κάτι άλλο. Μου θυμίζει τη μάνα μου σε πολλά πράγματα. Να είσαι καλά, είμαι λίγο συγκινημένο. Όλοι οι αγώνε που υπήρξαν και όλοι αυτοί που θα ακολουθήσουν αξίζουν αυτή τη στιγμή τη νίκη. Κρατήσατε την εκπομπή αυτή τη ανάγκη του ρηγηματική, παιδιά, είναι καταπληκτική. Σήμερα κατάλαβα τι σημαίνει χαρμολήπη αποστολή. <Τι> Εν τω μεταξύ βλέπω εδώ μήνυμα στο Twitter και λέει «Ο Μίχος που ζήτησε να το αναγνωριστεί το ελευθερυτικό του ζώοφιλου ήταν σφαγέας στο επάγγελμα». <laughs> δηλαδή κυριολεκτικά έσφασε ζώα. Εντάξει. Mm, ναι. Μια από τις λεπτομέρειες όλων αυτών που συμβαίνουν. Ζώα έσφαζε, όχι ας... ανθρώπους. Mm, ναι. Παρόλα αυτά. Οι παραδίπλα σφάζαν και ανθρώπους και αποφασίζαν όλοι μαζί ποιον θα σφάξουν. Ε, σήμερα το πρωί ήταν η ε, Ανάνα Μάντο. Τώρα, τι φάνηκε συνεργό είναι. Προφανώ, αυτό όλα. Ναι. όλοι μαζί ναι, δεν ναι. το κάνουν. Το type και από τα τηλεφωνήματα που μεταδώσαμε χθε το είπε ότι τίποτα δεν γινόταν, δεν το ξέρανε. Έτσι λειτουργούν. Ναι, Χρόνια λειτουργούσε έτσι, από το 0,03 όταν ήταν. Το ξέραμε. Δεν. Όσοι είναι εδώ το ξέρανε. Οι πολιτικοί πέσανε από τα σύννεφα και περίμεναν το ξέρανε. μαχαίρι στην καρδιά του Φίσα για να κάνουν αυτά που σύρθηκαν και έπρεπε να κάνουν. Κοροϊδευόμαστε και μεταξύ τους μας τους δέσμευσε το μαχαίρι στην πραγματικότητα. Αναγκαστικά. Δεν Όπως να, και να και την εισαγγελέα σήμερα που δεν αναγνώρισε τα Δεν αναγνωρίζει τα Η λοιπόν, οικονόμου... απόφαση βασικά του δικαστηρίου δεσμεύεται. Ο... Δεν είναι ότι ξαφνικά την έπιαζε μια κρίση. Όλα αυτά που σα είπαμε πριν τα, τα πέταξαν στη θάλασσα. Η δεν δέχεται τίποτα από αυτά. Η εισαγγελέα ήταν φιλική. αυτά τα να γίνει το Στη δουλειά τη, έχει φοβερέ πηγέ. Είχε προδιαγράψει την απόφαση από προχτέ και το διατύπωσε με την εκτίμησή τη, ακούγοντα: Μάνδρου, καταλαβαίνει. Περιέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή χθε και μιλούσε για τη Μάγδα Φίσα. Ήταν λογικό, έχουν περάσει 5,5 χρόνια μαζί μέσα στο δικαστήριο. Βλέπει και περιέγραφε χθε τη Μάγδα Φίσα. Και λέει κάποια στιγμή ότι ενώ είναι από περιοχή, μάλιστα λέει ότι μένει στο πέραμα, η Μάγδα Φίσα, η οικογένεια Φίσα, μένει στο κερατσίνη. Τρει δρόμου πάνω από εκεί που έγινε δολοφονία λεπτομέρεια όλο είναι αυτό, παρόμοιες λοιπόν. περιοχές και λέει ότι δεν περίμενε κανείς από μια τέτοια, κάπως έτσι το διατύπωσε δεν θέλω να την αδικήσω, από μια τέτοια γυναίκα που μένει σε αυτές τις λαϊκές γειτονιές να συμπεριφέρεται έτσι. Θα να το, το βάλω? Το έχω. Το ολόκληρο όμως όχι. Έτσι, το αυτή κομμάτι η γυναίκα δεν είναι μια γυναίκα διανοουμένη Mm -hmm. που στέκεται μπροστά για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια γυναίκα που ζει στο πέραμα mm -hmm. είναι μια γυναίκα η οποία είχε έναν άντρα ε, ναυτεργάτη δηλαδή που έπαιρνε όποτε είχε δουλειά δούλευε μια στις χάση και στη φέξη δηλαδή σε αυτό που λέμε σε, ένα, σε, σε κοινωνικά στρώματα mm -hmm. που δεν περιμένεις και τέτοιες συμπεριφορέ. δηλαδή okay. αυτό αυτό, αυτό. <εμά Nico> φοβούμε... τα, α, α, τα λαϊκά <εμά Amazon> και... στρώματα εγώ αυτό μου έκανε ένα κλικ ότι από τα λαϊκά στρώματα δεν περιμένεις τέτοιες συμπεριφορέ αξιοπρέπεια βέβαια ουσία, ε, ουσίας, ευγένειας, Αποφασιστικότητα, πείσματο. Αυτά είναι πέντε λέξει έννοιε από τι 100 μπορεί να πει για τη Μάγδα Φίσα. Συγγνώμη, απ αυτά από τα αυτά τα στρώματα τα περιμένει. Όχι από τα στρώματα από που πει, θέλει ο Μάνδρου. Ούτε από του κύκλου τη Μάνδρου. Δεν με νοιάζει Μάνδρου, μιλάμε για Την τα στρώματα. Μάντρα. Η άποψη τη Ιωάννα μπορεί να είναι και σε άλλου. Από αυτά τα στρώματα και δεν είναι τυχαίο ότι από τη λαϊκή γειτονιά του Κερατσινίου η Μάγδα Φίσα, μια απλή γυναίκα, δεν περίμενε να γίνει ούτε σύμβολο, ούτε ήθελε να γίνει η ροήδα, ούτε τίποτα. Mm. Το παιδί τη ήθελε. Πώ πέντε χρόνια έχει λειτουργήσει και έχει βγάλει όλο αυτό που έχει βγάλει. Και ακουμπάει όλη η Ελλάδα εκεί. Και το ήθος που έχει βγάλει. Και ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Από το από την Αμφιάλη. Και ποτέ σε αυτόν τον τόπο δεν πρόκειται να ακουμπήσει ο λαό σε άλλο στρώμα. Μόνο σε εκπροσώπου αυτού του στρώματο. Φτιάξαμε ένα τραγούδι από τον Επιτάφιο. Γιατί ε, σε αυτόν τον τόπο επίση έχει γραφτεί, το έχουμε ξαναζήσει, αυτό δεν ζούσαμε. Ε, όταν ο Τάσο Τούση το Μάη του 36 σκοτώθηκε από την χούντα του μεταξά ε, και έπεσε νεκρός ως καπνεργά στη Θεσσαλονίκη και τον, μετέφερα τον μετέφεραν στην πόρτα τον μετέφεραν οι συνάδελφοί του πάνω στην πόρτα έχουμε τη φωτογραφία που είναι η μάνα του από πάνω η μάγδα της εποχής να το πούμε και έτσι με όλες τις αναλογίες και τις συγκρίσεις και Βέβαια. και και και, και κλαίει πάνω από το νεκρό παλικάρι τη. και τι έγραψε ο Ρίτσος και γράφει ο Ρίτσος στον επιτάφιο είναι η νίκη σήμερα, το χρωστάμε στον Παύλο και σε, όλα αυτά, σε όλους στην πολιτική αγωγή που αγωνίστηκε τόσο πολύ όλο αυτό τον καιρό. Γιατί έδωσε μεγάλο αγώνα και τους οφείλουμε και σε αυτούς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δηλαδή. Και φυσικά και στον Παύλο για όλο και για το αίμα του, για τη ζωή του που έχασε, το ότι άντεξε. Αυτό να μην το ξεχνάμε, τα τέσσερα λεπτά του Παύλου ήταν πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουν να τους μαζέψουμε. Τια καίμε στα στίχια μου να νάψει τέτοιο γαίμο τέτοια φωτιά. Φλέβες όλου νόν, αυτών που φωνάζουν αυτό το σύνθημα και όλων ημών ε, ζει ο Παύλος Φίσας όπως το έλεγε και ο Ρίτσος Γλυκέ μου εσύ δεν χάθηκες, μέσα στις Φλέβες μου είσαι μέσα στις Φλέβες όλου νόν έμπα βαθιά και ζήσε ε, νομίζω η ύπαρξη τη Μάγδας φίσα έτσι όπως κινείται, όπως συμπεριφέρεται είναι λόγος για να ζούμε καλύτερα όλοι οι υπόλοιποι πιο ε, γεμάτη ζωή ναι. και με νόημα. Και μια σανίδα έτσι για να ξαποστάσει ο καθένας μια σανίδα σωτηρίας από την ε, σκουπιδίλα την ε, Αϊδία. και όλα αυτά που γίνονται. Βγαίνει λοιπόν ο Κυριάκος και Μαρία Φαραντούρ εδώ, πολύ ωραία εκτέλεση έτσι κι αλλιώς. Βγαίνει ο Κυριάκο Μητσονάκη χθε ένα διάγγελμα, αντιφασίστα από την προηγούμενη και Κυριακή που αρθρογράφησε. Μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά. Με, με όλη αυτή την παρέα είναι αντιφασίστα ένα. Ο Κυριάκο. Ναι, και ναι, είναι ναι. η παρέα δίπλα. Πιά τον ένα. Και, και εγώ είμαι αντιφασίστα. Τι να κάνω. Έπρεπε το που. να είναι στελεχώ ούτε υπουργεία κάπου. Δεν έχουμε και πόρτα κόμα. Ναι. στο κόμμα. Ναι, ναι. Να κοιτάμε τα πιστεύω του καθενό. Βγαίνει λοιπόν ο Κυριάκο και λέει. Είμαι περήφανο για την αταλάντεστη στάση τη παράταξή μα που έθεσε ο στρατηγικό τη στόχο την πολιτική και κοινωνική περιθεροποίηση της χρυσή Για Και τη Νέα Δημοκρατία πολέμησε ανέκαθεν σταθερά και παντού το φασισμό. Το ακούσαμε. Το σταθερά. θυμόμαστε. Το Αν κάποια παράταξη πολέμησε το φασισμό, είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Το Σεπτέμβρη κάτι περίμενε, ε, κάποια στιγμή χρυσαν όταν ήταν στα πάνω του εκείνη τα, τα δύο χρόνια, έκαψαν το κουρίο ενό Πακιστανού στη μεταμόρφωση και μαχαίρωσαν έναν Έλληνα πελάτη που αντέδρασε. Είναι από αυτά τα ψηλά που δεν τα πέναμε χαμάκια και ναι, γινόντουσαν ναι. τα βράδια. Δεν μπήκα στα, στα ο Άδωνη Γεωργιάδης, όσο ε, τότε σ, ε, στη Νέα Δημοκρατία είχε πάει, mm -hmm. γιατί έχει πάει ο Άδωνη από τον Φλεβάρι του 2012, ε, ε, ερώτησε στη Βουλή να μάθει αν το κουρί και ο ιδιοκτήτη του ήταν νόμιμοι. Μαχαιρώσαν yeah. οι άλλοι τον άνθρωπο. Βεβαίως. Και ρωτάει ο βουλευτή, επειδή δεν έχει σχέση με το φασισμό ο εδώ είναι χρόνια. Ούτε να ξεπλύνει ούτε τίποτα. Και ρωτάει ο βουλευτή, αντιπρόεδρο μετέπειτα από τον Κυριάκο. Βέβαια. Ρωτάει αν ήταν νόμιμο. Υπάρχει μεγαλύτερη αβάντα στο μαχαίρωμα από αυτό. Όχι. Μια τέτοια κίνηση ενό βουλευτή. Να Παίρνουν αέρα. Να στελνουν αλλού την μπάλα. Ο Άδωνη δεν είναι εξαυγητής, ναι. Ο Άδωνη δεν κρατάει μαχαίρι. Όμω όταν κάνει αβάντα στο μαχαίρι και στο χρυσαυγίτη Ε, είσαι με έναν τρόπο ε, ιδεολογικός πατέρας Πέρα από αυτό, ας ακούσουμε πως δεν είχε καμία σχέση η νέα δημοκρατία ποτέ με το φασισμό Ίσασταν δεξί χέρι του Αντώνη Σαμαρά είσαι. Μπορεί να κάνατε πίσω από την πλάτη του επαφές με βουλευτές και στελέχη άλλων κομμάτων. Δεν ήταν πίσω από την πλάτη του. Δεν δουλειά έλεγα φυσικά τι έκανα, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να φορτώνει στον Πρωθυπουργό με καθημερινότητες. Αυτό που έκανα ήταν η καθημερινότητα. Ο Πρωθυπουργός χαράσει, γνωρίζει και χαράσει μια πολιτική γραμμή. Ο Πρωθυπουργός μετά δεν κάθεται να παρακολουθεί την καθελεπτομερία. Βεβαίως είναι ο Μπαλτάκος σε συνέντευξη πιο δόση των Χ και εδώ ε, λέει ο Μπαλτάκο ότι είχε μια κατεύθυνση να μιλήσει τη, και μιλούσε με τη Χρυσή Αυγή. Δεν, δεν το τα δεν πιστεύω μόνος. του Μπαλτάκου ήταν γνωστά από τότε, επειδή δεν έχουν σχέση με την ακροδεξιά ή Νέα σχέση. Δημοκρατία. Και όπω ξέρουμε, δεν είναι εκεί τσεκουράτη. Oh. Δεν είναι αυτοί που λέγανε θα γυρίσουμε και θα τρεμυγεί. Δεν είναι αυτοί που συνεπήρξαν με του Χρυσαυγίτε στο ίδιο κόμμα. Δεν είναι όλοι αυτοί, ο Σαμαρά ο ίδιο που έλεγε όχι στα, τα παιδιά των ξένων. Ω Ευρωπαίος πολιτικό, τα παιδιά των ξένων στου παιδικού σταθμού. Δεν είναι όλοι αυτοί. Καθόλου. Είναι η καθαρή, ο Κυριάκο που είχε πει ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα τα έχει κάνει η αριστερά. Βέβαια. Χωρί να, να αναφέρει για τίποτα για την χρήση αυτή. Τίποτα, τίποτα απολύτω. Η Ντόρα που τις φέρονται με το εσεί και με το εσά. Αυτήν φέρονται ναι. καλά στην Ντόρα. Ναι. Η Ντόρα Πακογιάννη, η μάνα ναι. του Κώστα του Πακογιάννη, η αδελφή διμάρκου. του Κυριάκου, του, του και άλλο να το, το απόσπασμα αυτό καθε αυτό δεν ακούγεται τόσο καλά. Αλλά να θυμηθούμε πω δεν είχε καμία απολύτω σχέση η Νέα Δημοκρατία με φασισμό ακροδεξιά. Είναι ο Κασιδιάρη και ο Μπαλτάκος ενώ μιλάνε μαζί. Και τι λέει ο γι' αυτό, τι λέει, Και έχει διμέση το τι γίνεται. Όχι, στην αρχή δεν πήγε. <συμπή> Τώρα όμω πολύ δεν πήγε. Αυτό νόμιζε σε ένα μεγάλο που είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά δίνει σε εκατό λίγα όμω 20% τα πάνω. Ποιο πού πι... πήγε <συμπή> <συμπή> κάνει, κάνει αυτά. Το πολλό φοβότητα είναι αυτό του. Επειδή εσεί τον κόβεται το δεν... το δηλαδή να έχει προβλημάτε με το σύστημα. Κόβη ψήφου, εντάξει. Και πει με αντίστοιχο του κόβουν ψήφου, δεν μα βάλει στην αρχή. Έτσι λοιπόν εδώ, ο Μπαλτάκο αποκαλύπτει. Πόσο αντιφασίσα είναι ο Σάμα και γίνεται το κάνε όλο αυτό, που το έκλεβαν ψήφου. Η ΔΕ ΣΥΡΙΖΑί μετά τα μαγείρευαν και τα κάναν, έτσι όπω τα κάνουν επειδή ήθελα να κλέψουν ψήφου τι αυγείτε από του δεξιού για να έρθουν και μια δύο μονάδα. Καλού εργαλεία του φαντέχει. Να, εργαλίευ του αποφασίστε όπω συνέφερε κάθε φορά. Ω ο Μάρκο, ο αντιφασίστα, μέσα από το τείχο. Αυτό που σα είδα, είδα ένα tweet, πάμε στην απέναντι πλευρά. Πάμε ένα tweet του Νίκο Παπά, μια μέρα πριν το, τη χθεσινή. Ναι. Και λέει: Αύριο στο εφετείο, για τον Παύλο, για το Σαξάτ, για του αφισοκολλητέ του Πάμε. Ναι. Έτσι του χαρακτηρίζει. Αφισοκολλητέ του Πάμε. Αυτού που έφαγαν ξύλο, του χαρακτηρίζει αφισοκολλητέ του Πάμε, υποτιμητικά. Αφισοκολλητέ που σα επιτέθηκαν με τα καδρόνια, ο Πουλικόγενη και οι με τα αίματα και τα καρφιά. Του αποκαλεί ο αριστερό χιδαίο, χι, δεν είναι χιδέο αυτό που έχει κάνει, χιδαίο ο ίδιο, του αποκαλεί αφισοκολλητέ και το κάνει και tweet και του υποτιμάει τόσο πολύ ανθρώπου που έχουν δέκα δουλειέ και δουλεύουν όλη μέρα και διαλέγουν το βράδυ, ναι, να κολλήσουν και αφίσα και να κάνουν και άλλα πράγματα για να μεταδώσουν ένα μήνυμα. Απευθυνόμενο ο αριστερό του σαλονιού, που έχει γλύψει ό,τι ποδιά υπάρχει στην πρεσβεία, στη Μέρκελ και οπουδήποτε αλλού, και γράφει αυτή τη χιδεότητα τους χαρακτηρίζει φυσοκολλητές, ηρωνικό. Καμία έκπληξη βέβαια. Καμία έκπληξη πραγματικά, καμία. από το συγκεκριμένο καμία έκπληξη. Και άλλο ένα tweet πάλι, χθες, χθες νό, του Χρυσοχοίδη, ο οποίος είναι ιδανικός για, τα, για όλη την... Η βρωμοδουλειά που έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια, σήμερα βγήκε μια ιστορική απόφαση που χτίζει τη δημοκρατία. Μπλακίε. Από τι 20.000 που χειροκρότησαν έξω από το εφετείο, 600 την υποδέχτηκαν με 150 μολότοφ. Μετρημένη, βέβαια. 600 ήταν όντω, όμω οι 600 ήταν αυτοί με τι στολέχτε μπλε. Μισό. Αυτή σαν Α, καλά, okay. ήταν η 600 λέει, που μετρημένανε. 150, 150 μολότοφ. Επειδή έχουμε μια εμπειρία. Μην τιμά την νοημοσύνη 150 μολότοφ. Θα καιγόταν ακόμα το. Θα κεγόταν η Αθήνα ολόκληρη με 150 ενέργειε μολότοφ. Και βγαίνει ο Υπουργό. Ο σοβαρό καλό 150. Πέρα το ότι είναι ψέμα, γιατί εκεί ήμασταν, τα είδαμε. Αυτό σεβασμό δεν έχουν. Ξεκίνησε μια χαρά η αστυνομία μόνη τη, τα ξεκίνησε με την άντρα και το λάθο. Το είδαμε και ήμασταν και εκεί και το είδαμε. Όχι, τα κανάλια έδειξαν κάτι. Η γηται ενό βρώμικου μηχανισμού με χρυσαυγήτε μέσα. Με χρυσαυγήτε ε, που είναι οι αστυνομικοί και προσπαθεί να το παίξει δημοκράτη και λέει είναι νίκη για τη δημοκρατία. 150 μου έβλεπε. 20 να είναι λίγο πιο ρεαλιστικό. Αυτοπροστασία, εκτίμηση δεν έχει. Όχι, τόσο χειδέα Τόσο χειδέα είναι. είναι Τόσο χειδέα, ο συγκεκριμένος είναι πιο χειδέος Τελειώσαμε, είναι. λάος έχουμε, μας πάει στο μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα, αύριο, no, αύριο. Έλα, ρε φιλαράκι. καλά είσαι; καλά. Έλα ο μήπω έφαγε κανείφανε εκεί πέρα που πήγε. Όχι, όσο και να θέλανε οι μπάτσοι που ξεκίνησαν τα επεισόδια με την Άβρα και τη κρότου λάμψη. Δεν έγινε το χαρακτήριο. Και ο Βαρουφάκη πριν από λίγο και έκανε μια καταγγελία ότι κάποιοι πήγαν να φύγουν από του μπάτσου εκεί προάνε προ το δρόμο για αλληλεγύη. Και πήγε αυτό κοντά του και του λέει, παιδιά σταματήσει οι άνθρωποι απλά θέλουν να φύγουν το ανατάλο. Άλλο τον άρχισε στα γαλλικά στο Παναγέζη του ξεκινή, του δείξε πουλευτική ταυτότητα, ο Βαρουφάκη, και ο μπάτσου του λέει άντε. Γαν, ένας λόγος παραπάνω σε κανένα ε, αυτά. Ε, γιατί το ρεϊμπάτζι είναι που είναι εκτό βουλή και η κλιματική οργάνωση στο κόμμα του. Τρελαθήκανε, μου φαίνεται λίγο, ε. Ε. Λοιπόν, ε, θέλω να πω και κάτι άλλο. Καταρχά, κάτι... μείνουμε χωρί πολιτικό χώρο τώρα. Τι θα να παίζουν. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, υπάρχει, φίλε, το δηλητήριο τη Χρυσή έχει μείνει ακόμα στι κοινωνίε μα. Έτσι και λίγο, <στοί> δεν τελειώνει στο δικαστήριο Αυτό το είπαμε. Είναι, είναι πάνω να από οπουδήποτε ξέρω εγώ και να περιμένουμε να φύγει μόνο του. Δεν γίνεται αυτό. Εδώ είναι η αποστολή. Ελά. Ποια είναι η Να σου πω σε λίγο πάδι. Μια ώρα άκουγα τον άλλο τον καραπλό πριν από εσά. Μιλάμε όλοι. Τι άνθρωπος... ήταν, δράματα, κλάματα για την απόφαση. Ρε σήμερα πέταγε από τη χαρά του ο άνθρωπο. Με την απόφαση τη Χρυσή Αρχή. Μίτσι έκλεγε μέσα του. Ρε ξεχνά αυτό ο άνθρωπο τι έλεγε σε μια εκπομπή. Ότι δεν καταδικάζει τη Χρυσή Αρχή αυτό που έκανε ο Ρουμπαγιά. Αλλά υπάρχει το Αλλά από πίσω. Εκεί, από το Αλλά ξεκίνανε όλα. Αλλά ο Παύλο προκάλα ή προκάλεσε και ξέρω εγώ τι. Ναι. Αποσχολεί. Έλα. Να κάνω μια ερώτηση. Όταν δεν μπήκα το στούντιο, να μην κλέβετε τον πογανό, καθόλου ή όχι. Πού να τον δω, Όχι. Με το, με το που μπήκα, τον είδα στα πατώματα κάτω. Έκλεγε, δεν ήθελα κι εγώ. Δεν, λέω... Να του ρίξει. Δεν είναι τώρα, τώρα τον πεσμένο, κρίμα. Είχε τη στεναχώρια του, άσ'το. Να του ρίξει του καρέλι μια φτυσιά που τον έκανα πριν που μίλησε και ήταν καθοδημένο σαν βορρά. του χαρά του, τον Έχουμε τα φτύσια μα, παιδί μου, για πέτα μα, σε παρακαλώ. Αποστόλη. Έλα. Έλα. Να σου πω, κατά λάθο, έβαλα να σα ακούσω λίγο πιο νωρί. Αχ, γιατί μωρή, την πάτσε, ε Τι να κάνω, δεν, ναι, δεν ήθελα να το χάσω το σημερινό. Και άκουσα τον άλλον που έλεγε πάλι κάτι ότι η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε τη δίκη, η Νέα Δημοκρατία την τελείωσε γιατί μόνο αυτή μπορούσε. Ε, με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και έλεγε, τελειώσαμε με αυτού του φασίστε, τώρα να τελειώσουμε και με του άλλου. Δεν είναι δυνατόν να τολμάει να λέει αυτά τα πράγματα τέτοια μέρα. Θα να ντρέπετε πραγματικά. Σόπα. Αποστολή, είμαι η Βάσου και σε παίρνω από τη Γερμανία. Γεια σου, Βάσο. Λοιπόν, έλα θέλω να σου πω. Εγώ ακόμα κλαίω με αυτά που είδα σήμερα. Και επειδή έχω δυο παιδιά, πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα για τη δημοκρατία, για τα παιδιά μα. Για να φύγουν αυτοί οι κολοφά από όπου και να προέρχονται. Αυτό, ακόμη τη νιώθω τη φωνή τη Μάγδα και α πούμε πόσα χιλιόμετρα μακριά. Την νιώθω, την ακούω, την αισθάνομαι. Αυτό ήθελα να σου πω. Τ' αγαπώ πολύ και σένα και το θύμιο, σακούο και πραγματικά μπράβο σα, μπράβο σα, μπράβο σα! Φιλιά πολλά πολλά! <Συλίου>